Στο όνειμα του Πατρό και του Ιεύου Νταγίου το Πνεύματο. Βασιλεύ Ουράνι, Παράκριτη, το πνεύμα τη αληθία. Πανταχού παρόν και τα πάνω πληρών. Θησαυρό των αγαθών και ζωή. Χορηγό αληθέ και σκύνο. Σου και καθάρισον μα ο βάση κοιλίδο και ω όσο να βαθιέ ψυχά σιμά. Βρήκα ένα κείμενο, ένα θέμα εδώ του Αβάδο Θεού. Άρχισα να το κοιτάζω. Δεν με εντυπωσίασε το τίτλο, σου, αλλά. Το περιεχόμενο ότι είναι πολύ σημαντικό. Το πάει κάπως αλλιώ Μιλά για το ψέμα. Το ψέμα βεβαίως είναι κάτι για το οποίο εμεί δεν δίνουμε σημασία, το θεωρούμε πολύ ασήμαντο. Δεν μας αφορά. Αλλά ο τρόπος που το διαπραγματεύεται ο Αβάς Δωρόθιος είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Γιατί είδαμε ότι είναι πάρα πολύ πρακτικό και μα αφορά όλους. Θέλω να σας θυμίσω, αδελφοί μου, απευθύνεται βάζοντας στους μοναχούς, αλλά αυτό αφορά όλους. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω, αδελφοί μου, λίγα για το ψέμα. Γιατί δεν βλέπω να πολυφροντίζετε, να κρατάτε τη γλώσσα σας και γι' αυτό εύκολα παρασυρώμαστε σε λάθη. Βλέπετε αδελφοί μου ότι για κάθε πράγμα, όπως πάντα σας λέω, παίζει ρόλο η συνήθεια και στο καλό και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και άγρυπη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Μία πραγματάκια. Λέει ότι το να μπορούμε να κρατούμε τη γλώσσα μας μας βοηθάει στο να μην παρασυρώμαστε σε λάθη. Ο εύκολος λόγος, ο αδιάκριτος λόγος, ο επιπόλιος λόγος μας οδηγεί σε λάθη. Και το πρώτο λάθος είναι ότι προσβάλλουμε την καρδιά μας. Η καρδιά μας πολλές φορές συσχηματίζεται παρασύρεται σε αυτά που λέμε μπορεί για παράδειγμα να μου έρθει ιδέα να πω οτιδήποτε μέσα σε μια κατάσταση χαλαρότητος ή επιπολαιότητος ενώ η καρδιά μου μπορεί να έχει καλή κατάσταση και να είναι σε προσοχή και σε ειρήνη ο αδιάκριτος λόγος Σιγά-σιγά παρασύρει και την καρδιά σε μια αδιάφορη ή ανούσια κατάσταση. Όπω επίση, αν είμαστε προσεκτικοί, διακριτικοί στο λόγο και όχι εύκολοι στον λόγο, πολλέ φορέ προστατεύεται η καρδιά μα και διαφυλάσσει την ποιότητά τη που μπορεί να δίνει ο Θεό. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ο λόγος. Απ' τα λόγια μας κρινόμαστε. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτά που λέει έτσι τα είπε δεν τα εννοούσε. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. από το πρίσμα μας βγαίνουν και τα λόγια μας, από το πρίσευμα της καρδιάς μας. Εάν μάθουμε, λοιπόν, αυτήν την άσκηση να είμαστε στα λόγια προσεκτικοί θεωρώντας ότι ο λόγος έχει ιερότητα τότε θα έχουμε μεγάλη ωφέλεια. Εμείς νομίζουμε ότι η άσκηση μόνο είναι να κάνουμε αυτά που συνήθως λέει η Εκκλησία. Αλλά αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη. Και η προσευχή διαφυλάσσεται και η προσευχή αποκτά δύναμη αν είμαστε εγκρατείς στον Λόγο. Εγκρατείς και διακριτική. Αυτό που να το δούμε, εάν αφήσουμε τον εαυτό μας να λέει ότι του κατέβει, το βράδυ δεν θα έχουμε διάθεση για προσευχή ούτε δύναμη προσευχή μας. Αν όμως προσέχουμε τον Λόγο όπως είπαμε, θεωρούμε ότι έχει μία ιερότητα, τότε αυτή η προσοχή που θα έχουμε στον Λόγο έχει το αντικρυσμάτι στην καρδιά μας. Αποκτούμε τις προϋποθέσεις για κατάνυξη, για προσοχή, Η εγκράτεια στο Λόγο, η προσοχή στο Λόγο, τα μετρημένα λόγια. Αυτά τα οποία τα περνούμε και από το νου και από την καρδιά μας. Που δεν τα λέμε έτσι, χωρίς να περάσουν από μέσα μας. Εάν λοιπόν τα λόγια μας περνούν από μέσα μας και έχουν αυτή την προσοχή, τότε γεννάται ένα αυτοσεβασμός. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τον εαυτό μας και δίνουμε αξία στον εαυτό μας. Τότε αποκτούμε μια αίσθηση ότι κάτι έχουμε μέσα μας. Ακόμη και κάποιες ευλογίες που μπορεί να δώσει ο Θεός ανεύκολα τις διαλαλούμε, τις χάνουμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο λόγος. Ή δεν μπορούμε να συγκρατούμε το στόμα μας, τα λόγια μας, τότε κανένα πάθος δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ή θέλουμε να ελέγχουμε τα πάθη μας, την αρχή θα την κάνουμε από τα λόγια μας και δεν είναι υποκρισία να μην εκφράζουμε πολλές φορές την ασχήμια που μπορεί να έχει η καρδιά μας μέσα της και δεν την κάνουμε υποκρισία με ποια προϋπόθεση ότι δεν αποφεύγω να πω κάτι για να μην εκτεθώ αυτό είναι υποκρισία αποφεύγω να πω κάτι για να μην προσβάλλω την καρδιά μου γι' αυτό έχει απόλυτο, απόλυτη αλήθεια αυτό που λέει ο Άβας, ότι Εάν δεν μπορούμε να κρατάμε τη γλώσσα μας, δεν μπορούμε να λέγξουμε και τα λάθη μας και τα πάθη μας. Και στη συνέχεια λέει ότι παίζει μεγάλο ρόλο για κάθε πράγμα, η συνήθεια στο καλό και στο κακό. Βεβαίως δεν εννοεί μια συνήθεια, όταν λέει συνήθεια δεν είναι λέει, δεν εννοεί αυτό που κάνουμε μηχανικά. Αλλά το καλό στο οποίο συνηθίζουμε με επίγνωση. Στο καλό με επίγνωση που ξέρουμε για ποιο λόγο και έχουμε στρέψει ενσυνείδητα την ελευθερία μας σε μία πράξη, σε μία ενέργεια, σε ένα νόημα. Ή αν συνηθίσουμε σε αυτό, τότε συνηθίζουμε στο καλό όπως και στο κακό. Χρειάζεται λοιπόν, λέει, μεγάλη προσοχή και άγρυπη φροντίδα για να μην μας ξεγελάει το ψέμα. Λέει, γιατί κανένας από αυτούς που λένε ψέματα δεν ενώθηκε με τον Θεόν. Το ψέμα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεόν, γιατί είναι γραμμένο. Το ψέμα πηγάζει από τον πονηρό. Και σε άλλο σημείο έχει γραφτεί ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και πατέρα του ψεύδους. Βλέπετε, λέει τον διάβολο, πατέρα του ψεύδους, η δε αλήθεια είναι ο Θεός. Γιατί αυτός λέει, εγώ είμαι η οδό και η αλήθεια και η ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν από ποιον χωριζόμαστε και με ποιον δενόμαστε με το ψέμα. Είναι ολοφάνερο ότι δενόμαστε με το διάβολο. Αν πραγματικά θέλουμε να σωθούμε, έχουμε υποχρέωση με όλη τη δύναμη και με κάθε φροντίδα να αγαπάμε την αλήθεια και να φυλαγόμαστε από κάθε είδους ψέμα για να μην μας χωρίσει από την αλήθεια και την ζωή. Αυτό που κανείς πρώτα αισθάνεται είναι ότι... Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο ψέμα. Είδε το ψέμα που λέμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στους άλλους. Εάν έχουμε συνηθίσει και είμαστε εύκολοι για να ξεγλιστρούμε εύκολα από δύσκολες καταστάσεις από καταστάσεις που είναι επώδυνες από κατάσεις, καταστάσεις που δεν μπορούμε εύκολα να χειριστούμε και οδηγούμαστε εύκολα στο ψέμα αυτό σιγά σιγά δημιουργεί τι. Αρχίζουμε να πιστεύουμε και τα ψέματα και χάνουμε την επαφή με την πραγματικότητά μας. Αν φοβούμε ότι κάποιος θα με για κάτι ή ότι με κατηγορεί για κάτι η πρώτη μας κίνηση είναι η άμυνα να μην και να μην δεν έτσι τα πράγματα χωρίς να καλοεξετάσουμε τι είναι αυτό που υπόθηκε και πόσο έχει σχέση με πραγματικότητα. Το άγχος μας και η βιασύνη μας που πηγάζει από αυτό το άγχος, να μην κρεμιστεί ο εαυτός μας, σιγά σιγά φτιάχνουμε μια ψεύτικη ιδέα. Αρχίζουμε αυτό που πρώτα βγάλαμε για να ισχυριστούμε κάτι άλλο από αυτό που μας κατηγόρησαν, να το δυναμώσουμε μέσα μας, να το ισχυροποιήσουμε μέσα μας, να το κτίσουμε μέσα μας και να έχουμε τη βεβαιότητα πως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα λένε τόσο αρνητικά αλλά είναι καλά τα πράγματα. Αυτό δύο προβλήματα έχει. Πρώτο ότι δεν θα γνωρίσουμε ποτέ τον εαυτό μας και δεν θα έχουμε πραγματική επαφή με τον εαυτό μας και κατά επέκταση ούτε με τον Θεό ούτε με τους ανθρώπους. Ε, αλλά το άλλο σημείο Δηλώνει την απιστία μα. Τι σημαίνει απιστία, Δεν πιστεύουμε ότι ο Θεό μα αγαπά και μας συγχωρεί και μπορεί να μα θεραπεύσει και ότι χτίζουμε είναι δικό μα, είναι με τι δικέ μα δυνάμει, γι' αυτό μα πιάνει πανικό αν δεν είμαστε καλοί και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Ο άνθρωπο όμω που ξέρει ότι δεν χτίζει κάτι μόνο του και τίποτε καλό δεν είναι αφέ αυτού του αλλά από την αγάπη του Θεού δεν έχει την δυσκολία να αποκαλύπτεται στον εαυτό του. Η δυσκολία να αποκαλυπτώμεθα στον εαυτό μας είναι γιατί έχουμε έναν Θεό, τον εαυτό μας, στον οποίο στηριζόμαστε. Ή αν όμως Εάν όμω η πεποιθηση μας είναι αλλού, είναι στη χάρη του Θεού, δεν έχουμε τη δυσκολία να αποκαλυφθεί ο άσχημος εαυτός μας, ο κακός μας εαυτός. Συνεπώς, το ψέμα έχει δύο βάσεις η μία βάση ότι δεν θέλουμε να γκρεμιστεί ο εαυτό μας και φτιάχνουμε κάτι ψεύτικο που μας φέρει σε απόσταση από την αλήθεια και τις σχέσεις, γιατί δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία σχέση με κανέναν άνθρωπο, εμείς δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας και δεν είναι ο εαυτό μας. Αν δηλαδή σε μία σχέση κανείς δεν είναι αυτό που είναι αλλά είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση. Αν για παράδειγμα θέλω να βγάλω κάτι που θα ικανοποιήσει τον άλλο, που θα γίνω αποδεκτώσεις στον άλλο και δεν θα είναι εαυτό μου, είναι δυνατόν να, είναι σχέ, να υπάρχει σχέση. Υπάρχει σχέση όχι με τον εαυτό μου, με έναν άλλον νομιζόμενο εαυτό, έναν ψεύτικο εαυτό. Και ποτέ η καρδιά μας δεν θα βρει ανάπαυση. Η ταραχή που έχουμε, η σύγχυση που έχουμε, τα ψυχολογικά προβλήματα, τα περισσότερα. Είναι αποτέλεσμα τέτοιων ανθυγινών σχέσεων, άρρωστων σχέσεων. Αν δεν μπορείς στο σύντροφό σου, το φίλο στο σου, στον αδελφό σου, να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός ή ακόμα και με τον Θεό να είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, δεν θα υπάρχει ποτέ ειρήνη στην καρδιά μας. Να δούμε λοιπόν, να πούμε στα ουσιαστικά, Ουσιαστικά που λέει δώρα, ο δώρα το λέει για το ψέμα, υπάρχουν δε τρεις διαφορετικοί τρόποι για να πει κανείς ψέματα. Ο ένας είναι το να πει κανείς ψέματα με τον νόν ο άλλος το να πει ψέματα με λόγια και ο τρίτος το να πει ψέματα με ολόκληρη τη ζωή του. τη διάκριση που κάνει και θα δούμε τι εννοεί. Εκείνο, ποιο νομίζετε είναι αυτό που, που λέει ψέματα με το νου του. Για να δούμε, αν καταλαβαίνει κανεί. Ποιο είναι αυτό που λέει ψέματα με το νου του. Οι λογισμοί Που λένε τι. Κάτουν διάφορε διάφορα αριστερά. Πολύ ωραία. Ένα εσωτερικό που στο βολιό. Πολύ ωραία. <laughs> λοιπόν. Κάπω έτσι. Λέει λοιπόν, εκείνο που με το νου του λέει ψέματα είναι αυτό που δέχεται τι υπόνοιε. Τις υπόνοιες. υπόνοιες. Έχω υπόνοια γι' αυτόν. Ο... Συγγνωμή. Και αφήστε παρακάτω. Αυτός, αν δει κάποιον να μιλάει με τον αδελφό του, υποψιάζεται και λέει, για μένα λένε. Υπάρχει. Και αν σταματήσουν να μιλάνε, πάλι υποψιάζεται ότι σταμάτησαν γι' αυτόν. Αν του πει κανεί καμιά κουβέντα, υποψιάζεται ότι την είπε επίτηδες για να τον στενοχωρήσει και με έναν λόγο σε κάθε πράγμα έτσι τον αδελφόν Του λέγοντας για μένα το έκανε αυτό, για μένα το πεκίνο εκείνο γι' αυτόν τον λόγο έκανε τούτο το πράγμα Αυτός είναι που με το νου Του λέει ψέματα γιατί δεν λέει τίποτα αληθινό αλλά όλα είναι βασισμένα στις υποψίες Οι υποψίες και οι υπόνοιες είναι μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις μας γιατί Μπορεί σε όλα να είσαι εντάξει, αλλά λίγο να στραβώσει το πράγμα, λίγο να στραβώσει η ιδέα μας, αλλοιώνονται τα πάντα μέσα μας. Όχι μόνο σε σχέση με τον άνθρωπο, αλλά και σε σχέση με την καρδιά μας και με τον Θεό. Το μεγαλύτερο βάσανο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι αυτές οι πόνοιες που γίνονται βεβαιότητες και παρερμηνεύουν συμπεριφορές, παρερμηνεύουν μηνύματα και έτσι διασαλεύεται και η σχέση και τα μυαλά μας. Μέσα εκεί γεννούνται κι άλλα πάθη. Ποια πάθη. Τυχαίνει, από αυτόν τον λόγο γεννούνται περιέργειες. Μου πει και μια ιδέα, ισχύει αυτό, αρχίζουν να το ψάχνω, αρχίζουν να το ερευνώ Η περίεργεια γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει για να, για να αποκτήσουμε γνώσεις Συμβαίνει είτε από ανασφάλεια Είτε από μειονεξία Είτε για να ελέγχουμε τις σχέσεις μας Και να κυριαρχούμε πάνω σε αυτές ο περίεργος, ποιος είναι αυτός, είναι αυτός που θέλει να τα μαθαίνει όλα, δηλαδή να δει, είναι καλύτερη η άλλη από εμένα. Δεύτερο, ποιος είναι ο τρόπος που κινείται ο άλλο για να μπορώ να ξέρω να κάνω κουμάντο, να ελέγχω τα πράγματα. Τρίτο, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν εμπιστεύομαι με τις σχέσεις μου, δεν είναι μία μειονεξία αυτό το πράγμα και μία έλλειψη εμπιστοσύνης στα συναισθήματα του άλλου. Γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στα συναισθήματα του άλλου Γιατί φοβούμε; Γιατί δεν εμπιστεύουμε τον εαυτό μου Δεν εκτιμώ τον εαυτό μου Αντί να βρούμε έναν ορθόν τρόπο να αποκατασταθεί Η ιδέα του εαυτού μας, η καλή ιδέα Μέσα από την χάρη του Θεού Ψάχνουμε διάφορους πλάγιους τρόπους Για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα Εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η δυσκολία να διαχειριστούμε άμεσα τη ζωή μας και τα πράγματα, προφασιζόμενοι των διακριτικών, οδηγούμεθα στους πλάγιους τρόπους. Και ο πλάγιος τρόπος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και στην πνευματική ζωή αλλά και στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Τι σημαίνει πλάγιος τρόπος, σημαίνει απουσία, αληθινή σχέση. Ο φόβος μην κάνουμε λάθος, ο φόβος μην εκτεθούμε, ο φόβος μην ιτηθούμε. Ποιος χειρίζεται πλάγιους τρόπου αυτός που θέλει να κερδίσει τον αντίπαλον του. Τι σημαίνει πλάγιος τρόπος, ο άλλος δεν είναι αδελφό μου, είναι μου. Τι σημαίνει αυτό, δεν, τον, δεν τον εμπιστεύομαι. Πώς θα λυθεί αυτή η εμπιστοσύνη, με τον πλάγιο τρόπο ή να δω μέσα μου τι γίνεται. Και επειδή δεν θέλω να δω ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αγάπη και δεν μπορεί να εκοδομηθεί αυτή, τι το λέω αυτό, διάκριση, πνευματικότητα. Πρέπει με έναν τρόπο τέτοιο να μην θίξουμε τον άλλο, μην το προσβάλλουμε. Συν ουσία δεν εμπιστευόμαστε την σχέση. Αντί να βρούμε τρόπο να δυναμώσουμε την σχέση και να έχουμε καθαρή σχέση και να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το πόσο όμορφα μιλούμε και πόσο πλησιάζουμε τον άλλον αλλά κυρίως πόσο πλησιάζουμε την καρδιά μας και την απλοποιούμε και δεν θέλουμε να είναι σύνθετοι. Το μεγάλο πρόβλημα, λοιπόν, δεν ξεκινάει, λέμε ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλο. Δεν εμπιστεύομαι την αγάπη του. Και λέμε, προβάλλουμε αυτό που είναι δικό μας στον άλλο. Δεν έχω εμπιστοσύνη την αγάπη του άλλου ανθρώπου. Λέω. Αλλά αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη είναι και πρόβλημα δικό μου. Που δεν ξέρετε, εισπράττουμε αυτό που έχουμε. Άνθρωπο που δεν εμπιστεύεται τον άλλον, αισθάνεται δεν, εμπιστε... δεν μπορεί να τον εμπιστεύεται, δεν, εμπι... δεν, έχει... δεν τη χάνει εμπιστοσύνη. Ένα άνθρωπο λοιπόν που δεν έχει πραγματική αγάπη και στον άλλον βλέπετε ότι δεν υπάρχει πραγματική αγάπη. Ένα άνθρωπο που δεν είναι ο ίδιο δυνατότητα εμπιστοσύνηση των άλλων. Δεν μπορεί να εμπιστεύσει τον άλλον. Αν για παράδειγμα θα μπορώ να εμπιστευτώ τον άλλον, αν μπορώ να αισθάνομαι ότι ο άλλος μπορεί να με εμπιστευτεί, μπορώ να γίνει δικός του άνθρωπος, θα αισθάνομαι και ο άλλος είναι δικός μου. Δέστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε την απλότητα και την έλλειψη πονηριάς, με μία αναμεσότητα να μπορούμε να γίνουμε δικαίτες Δι Δικό σε κάποιον άνθρωπο, να γίνουμε δικοί του άνθρωποι, να γίνουμε οικίοι του άνθρωποι, νιώθουμε ότι κι άλλο είναι μα, ανεξάρτητα από συναισθήματά του. Ανεξάρτητα από ποιε είναι οι διαθέσει του. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλο στην βγάζω αυτό που εγώ έχω μέσα μου. Αυτή την πολυπλοκότητα. Η αμαρτία φέρνει πολυπλοκότητα. Η αμαρτία φέρνει συνθετότητα. Η, μετά είναι, η στροφή μας στον, θα θέλει μία απλότητα. Γίνεται απλός ο άνθρωπος. Αυτό που βλέπει καταλαβαίνει. Αν λοιπόν και στον εαυτό μας αυτό που βλέπουμε καταλαβαίνουμε και είμαστε αυτό που πραγματικά δηλώνουμε και υπάρχει μια σχέση καρδιάς, λόγου και νοός τότε πραγματικά αυτό νιώθουμε ότι υπάρχει και στον άλλον άνθρωπο. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν... Η μη εμπιστοσύνη που δημιουργεί προβλήματα ξεκινά από μέσα μας και χρειάζεται να αποκαταστήσουμε μέσα μας την απλότητα. Να αρχίζουμε να διώχνουμε πραγματάκια την να έχουμε καθαρό νου και καθαρή καρδιά. Καθαρό συνέστημα, καθαρή σκέψη. Απλά πράγματα. Για να μπορούμε να συνεννοούμεθα γιατί δεν συνεννοούμεθα, γιατί σκοτωνόμαστε. Γιατί ο καθένας δεν έχει ένα κωδικό με τον οποίο διαπραγματεύεται τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Και όταν έχουμε λοιπόν πολυπλοκότητα δεν στέλνουμε πάντα το μήνυμα που φαίνεται από τα λόγια μας αλλά δεν στέλνουμε και δεύτερο μήνυμα. Δηλαδή τα λόγια μας πάντα δεν στέλνουν το μήνυμα το οποίο περιέχουν το ίδιο και ο άλλος, αν την έβγαλεις άκρη. Άλλο λέει και άλλο εννοεί. Άλλο λέμε και άλλο εννοούμε. Άλλο λέμε και άλλο υπονοούμε. Άλλο λέει και άλλο υπονοεί. Και οφείλουμε να, μας, να, να τον καταλάβουμε και οφείλει να μας καταλάβει, έχουμε την απέτηση. Αν όμως προσπαθούμε να διώξουμε αυτές, αυτά τα διπλά και τριπλά μηνύματα και απλοποιήσουμε την καρδιά μας, και δώσουμε και στον άλλο τις προϋποθέσεις αυτές θα υπάρχει συνεννόηση αυτό δεν είναι απλά μία άσκηση ψυχολογική είναι δηλωτική της πνευματικής μας κατάστασης. όταν λέει ο Κύριος να μην γίνουμε σαν τα, σαν τα παιδιά για να σωθούμε αυτό το παιδί δεν έχει αυτό που σκέφτεται το λέει όταν μεγαλώσει δε σου το λέει μαμά πρόσεχες μην εκτεθούμε και πρόσεξε τι λες. Και μετά του η εκκλησία, πρόσεξε να είσαι ηθικός Αν έχει στο μυαλό του Λοιπόν και του λέει και ο κόσμος και το σύστημα το πολιτικό Πρόσεξε να είσαι νόμιμος Κάνει τι θέλεις αλλά να είναι Νόμιμο, να, νο, τουλάχιστον να μην Εκτίθεσαι στον νόμο Όλο αυτό γεννάει ένα ψέμα τεράστιο Πώς λοιπόν Να έχουμε Απολότητα στις σκέψεις μας Ακόμη Κάτι απλό θέλουμε να πούμε σε κάποιον Και τρέμουμε Έχουμε μηχανία Έχουμε φόβο. Γιατί, τι είναι αυτό το πράγμα. Θέλουμε να πούμε κάτι δυσάρτησε σε κάποιον ή κάποιος μας πρόβλημα, κάποιος μας παράπονο. Και πολλές φορές μας φαίνεται αχυπαλμία. Έχουμε δυσκολία να εκφραστούμε γιατί. Τι θα πάθουμε. Τι θα συμβεί. Θα μας κατηγορήσουν. Θα πέσουν τα μούτρα μας. Και τι φοβόμαστε να πέσουν τα μούτρα μας. Και τι φοβόμαστε να μην μας κατηγορήσουν. Λέμε μα έτσι μάθαμε δεν υπάρχει πονηριά. Έτσι μόνο του βγαίνει πάτερ μου. Μόνο του βγαίνει γιατί έτσι είμαστε έχουμε ταυτιστεί με αυτό το ψέμα. Με αυτό τον φόβο. Λέει λοιπόν από το λόγο να αυτό γεννούνται οι περιέργειες λαλειές, Γιατί όταν φτιάχνουμε σενάρια μέσα μας το σενάριο πρέπει να μας δικαιώσει. Ε να μας δικαιώσει να δικατεγορήσουμε τον άλλο πρέπει να κατηγορήσουμε τον άλλο για να δικαιωθούμε στο σενάριο μας Κρυφακούσματα Θυμάμαι εν, όταν ήμουν μικρός ήμουν πολύ περίεργος φαίνεται ήμουν αυτός ο τύπος και κρυφάκουγα πήγαινε κάτω από το τραπέζι να ακούσει τι λένε οι γονείς μου και μου η μάνα μου στην κόλαση λέει, θα σου τριπάντα Τέλος που αντπούμουνε συνήθεια μέχρι τώρα βέβαια να κρυφακούω. <laughs> λοιπόν, κρυφακούσματα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή όταν ένας τρόπος μένει σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να κάνει προσεφή τελείως. Αν θέλεις να κρυφακούσεις τον άλλον αυτό είναι διαστροφή. Είναι εκτροπή. Τι είδου εκτροπή και διαστροφή. Ότι δεν είναι κακό να κρυφακούμε, να κρυφακούμε τον Θεό. Η καρδιά μας να ησυχάζει για να μπορεί να ακούει μυστικά την φωνή του Θεού. Αυτή μας η έλλειψη μας οδηγεί να κρυφακούσουμε. Το κρυφάκουσμα δεν έχει μόνο την έννοια να ακούσω κάτι που θα με φέρει σε θέση ενισχύως έναντι του άλλου. Αλλά το κρυφάκουσμα είναι και μια προσπάθεια να ακούσουμε αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι πραγματική. Αλλιώς ακούγεται. Αλλιώς κρυφακούγεται. Είναι η ώρα το κρυφακού, αλλά κρυφακού τον Θεό είναι η ορθή του κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς κάνουμε θόρυβο, κάνουμε φασαρία, είτε μιλούμε είτε δεν μιλούμε, η ζωή μας είναι μια φασαρία. Και δεν έχουμε ησυχία, δεν έχουμε αναπαμό. Και όταν δεν έχουμε ησυχία δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό που μιλάει. Ο Θεός μιλάει και ακούγεται όταν έχουμε ησυχία εμείς. Όταν είμαστε ταπεινοί, όταν είμαστε ανύπαρκτοι, όταν πάψουν οι δικές μας αισθήσει και είναι παραδομένες των Θεών, ο ταπεινός είναι αυτός ή η ταπεινή εμπειρία, η εμπειρία ταπεινός είναι αυτό το πράγμα που αρχίζει ο άνθρωπος να απλοποιείται ο λογισμό του, να εγκαταλείπεται τελείως στα χέρια του Θεού και να σιωπά. Για να μπορέσει να κρυφακούσει τον Θεό, τι του λέει. Μια-δύο κουβέντες να ακούσουμε στη ζωή μας από τον Θεό τέτοιες θα μας δώσουν ζωή. Και έχουμε στην ουσία αυτό το πράγμα να κρυφακούσουμε. Δηλαδή θέλω να ακούσουμε αλήθειες. Θέλει να ακούσουμε την αλήθεια από το οποίο ζούμε. Και επειδή αυτό δεν το κάνουμε, έχουμε την αμαρτία. Να κρυφακούμε ανθρώπινες ψεύτικες αλήθειες. Δηλαδή τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Η μία ερμηνεία του να κρυφακούμε είναι αυτή και άλλη η προσπάθεια να έχουμε να ελέγχουμε τους ανθρώπους όπως κάνουν οι σοφοί δημοσιογράφοι οι σοφοί detectives, τι κάνουν παρακολουθούν τη ζωή του ανθρώπου και τον ελέγχουν. και στην ουσία ο πολιτισμός μας αυτό είναι είναι ο πολιτισμός που δεν έχει ήθο, αλλά θέλει να έχει νόμο τι κάνουμε η ζω... η... Όλη... το σύστημα είναι στριγμένο όχι στο ήθος αλλά στους νομικισμούς έτσι συνήθως γίνεται για παράδειγμα λέμε ότι έχουμε ανάγκη παιδιάς και ο κόσμος σήμερα την παιδεία την εννοεί να μάθουμε κομπιούτερ να αυξηθούν οι γνώσεις ποσοτικά αλλά όχι να μάθουμε τι είναι σχέση τι είναι πρόσωπο, τι είναι αγάπη, ποιο είναι το ήθος. Δεν είμαστε ζυμωμένοι με αυτό το ήθος και εξαντλείται η παιδεία στους αριθμούς, στα ποσοτικά δεδομένα. Η παιδεία για παράδειγμα του σεβασμού, της κτίσεως, πώς έγινε σήμερα. Να κάνουμε τα πάντα... Που να ικανοποιούνται όλε μα οι ανάγκε και να αν πάθουμε και ζημιά από την καταστροφή τη κτίσεω. Μα για να περισωθεί η κτίση, πρέπει πρώτα να γίνουμε πιο ασκητικοί. Να μην θέλουμε τα πάντα διακρίτω. Εμεί θέλουμε και ασκητικοί να μην είμαστε και η κτίση να σωθεί. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή είναι η παιδεία, να μην μα λείψει τίποτα και να μην μπορέσουμε καθόλου. Αλλά χωρί άσκηση, χωρί πόνο, δεν αναγεννάτε τίποτα. Δεν σώζετε τίποτα και από την άλλη ο ισχυρό είναι αυτός που μπορεί να εξουσιάζει τον άλλο και να εξουσιάζει περισσότερους πως μπορεί να τον εξουσιάζει τον άλλο συνήθως η έννοια τη εξουσίας νοείται σαν οικονομικά μεγέθη νο, νο, νο, νοείται σαν οικονομικά μεγέθη και σε αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα ή αν μπορώ να παρακολουθώ τον άλλο και να ξέρω ποιος είναι και τον εκβιάζω μπορώ να τον ελέγχω και οικονομικά. Μπορώ να τον ελέγχω και από την άποψη του να καθοδηγώ τα πράγματα και να είναι ελεγχόμενος. Ο κόσμος εξουσία εννοεί όχι την διακονία και την προσφορά αλλά το να μπορώ να ελέγχω τους άλλους. Και θα τους ελέγχω αν τους παρακολουθώ. Αν ξέρω ποιοι είναι. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος αν δω τα έργα του. Γιατί δεν ξέρω τα κίνητρα των έργων του. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που μόνο θα Θεός την γνωρίζει. Είτε τα καλά έργα είτε τα κακά έργα. Δεν γνωρίζω τον άλλο αν τα μάθω τα έργα του. Δεν ξέρω ποιος είναι επειδή είναι τις ενέργειες του. Αυτή είναι η πτώση. Αυτή είναι η πτώση του συστήματος. Ότι βλέποντας το εξωτερικό κατανοεί και το εσωτερικό. Δεν είναι έτσι. Για να κατανοήσεις το εσωτερικό δεν χρειάζονται αυτά τα μέσα. Χρειάζεται η διακονητική διάθεση η διάθεση θα γνωρίσω τον άλλο μόνο αν αποφασίσω ότι δεν θέλω τον want αν θέλω να ελέγξω τον άλλο δεν θα το γνωρίσω ποτέ και στην πνευματική ζωή ακόμα και στις σχέσεις μας αν θέλω να ελέγχω τον άλλο δεν θα το γνωρίσω ποτέ αν θέλω να είμαι υπηρέτης του άλλου θα το γνωρίσω αλλά ποιο σύστημα θέλει να υπηρετεί τον άλλο προφασίζεται ότι θέλει ειπηρετήσει τον άλλο για να μας δουλεύει αγρίος στην ουσία, θέλει να ελέγχει τον κόσμο. Θέλει να καθοδηγεί τον κόσμο, να κατευθύνει τον κόσμο στα δικά του δεδομένα. Με αυτή λοιπόν την έννοια είναι τεράστιο πρόβλημα των ακριφακού που έχει πολύ μεγάλη διαστάσεις, δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτό, από αυτό λοιπόν το λόγο το να ψεύδεται ο νους μου, γεννούνται, είπαμε, τα κρυφακούσματα, οι διαμάχες και οι κατακρίσεις. Γιατί αν έχω κάτι στο νου μου και έχω τη βιβαιότητα γι' αυτό ή στέλνω άλλο μήνυμα, στέλνω άλλο, σε άλλο μήνυμα, υπάρχει μια συνονοησία, νιώθω ότι η καρδιά μου δεν έχει αναπαύση, δεν έχει σχέση, δεν κοινωνεί του άλλου και έρχεται η σύγκρουση και η διαμάχη. Τυχαίνει καμιά φορά να υποψιαστεί κάποιο κάτι και τα πράγματα να αποδείξουν ότι ήταν αληθινό. Και γι' αυτό ακριβώς ισχυρίζεται ότι επειδή θέλει να διορθώσει τον εαυτό του, πάντοτε κινείται με καχύ υπόψη και περιέργεια κάνοντας την ακόλουθη σκέψη. Αν μιλάει κανείς εναντίο μου και εγώ τον ακούσω, θα καταλάβω ποιο είναι το σφάλμα που με κατηγορεί και θα διορθωθώ. Καλά αυτό. Ούτε καταφαντήτε το σκεφτόμαστε εμεί. Αυτός είναι ένας ευσεβής λογισμός για να ενδυθεί με πνευματικότητα. Αυτή η απάτη. Εμείς αλλιώς θα λέγαμε θέλω να μάθω τι σκέφτεται ο άλλος για μένα για να ξέρω να με αγαπάει. <coughs> δέστε μειονεξία, δέστε έλλειψη που έχουμε. Θεέ, αχ λέμε όλοι να ξέρω τι λέει για μένα. Με αγαπάει άραγε. Αχ να τι λέει ο άλλος για μένα. Για να δω πόσο με επιβουλεύετε, πόσο κακός είναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όλοι είμαστε ταλαιπωρα ανθρωπάκια που πάλι και τα λόγια μας δεν εκφράζουν πάντοτε τις διαθέσεις μας. Μπορεί να εκφράσουν μια αναπηρία εκείνης τις στιγμής. Δεν σημαίνει ότι εκφράζουν τις διαθέσεις αντί του άλλου ανθρώπου. Ακόμα και ο διάβολος αν με έδεσε χειροπόδαρα και μου έβγαλε όλη τον αρνητισμό με όλα τα λόγια. Γιατί να μείνω σε αυτά. Γιατί να πω ότι άλλο είναι τέτοιο, Τέτο είναι, αλλά μπορεί να γίνει κάποιο άλλο. Είναι άχρηστο ο τρόπο να ξέρουμε τέλειο άλλο. Γιατί και το χειρότερο να έχει βγάλει, Μα μπορεί να αλλάξει. Και το χειρότερο να έχει βγάλει, Μα έχει έναν άλλον εαυτό, Καλό είναι αυτό. Και το χειρότερο να έχει βγάλει, Μπορεί να ήταν κάτι που πήρε του διαβόλου. Μπορεί απόψη να είναι από την επίρρρεια των Αγγέλων. Ξέρουμε. Και γιατί να μην ενεργοποιήσουμε τα θετικά του άλλου Ο διάβολος τον έκανε Του, δια, του σάλευσε το νου Και έβαλε την Με τους εμετούς του θα ασχολούμαστε Στους εμετούς του θα μένουμε Με τους καρπούς του πονηρού θα ασχολούμεθα Και τι να με πάμε παραπέρα Και να δούμε τις δυνατότητες που έχει Και αυτές να ενθαρρύνουμε Είδατε τι απάτη είναι το ψέμα Ψέμα τι είναι να απομακρύνει από τον Θεό να με να απομακρύνει από την αλήθεια από την αγάπη από την αγάπη του παράδειγμα 99,99% ,99 οι άνθρωποι έρχονται να εξομολογηθεί είναι ζευγάρια πρώτη κουβέντα αχ πάτε ρίχνω με τον άντρα μου αχ πάτε ρίχνω με τη γυναίκα μου τι μου κάνε, τι σου κάνε. Και στο τέλος λες, συγγνώμη, για ποιον εξομολογηθεί εσάς ή για τον άντρα σας. Συγγνώμη, είπατε γιατί μετανοείτε. Όχι είπατε, ναι, έχει δίκιο, είμαι κακιά γιατί έτσι μου φέρθηκε. Ά, βρήκαμε και τη δικαιολογία. Ωραία μετάνοια. Μα δεν ξεκινούμε καθαρά πρώτα να δούμε τον εαυτό μας. Οι περισσότεροι που πάμε να εξομολογηθούμε, πάμε να, βγα... να, ξεκου... να... να αποφορτιστούμε από τα βάρια. Δηλαδή τι, να κλαφτούμε στον παπά. Να βγάλουμε τα παραπονά μας όλους τους εμετούς μας για να ξελαφρώσουμε. Αυτό δεν είναι εξομολόγηση. Δεν είναι μετάνια αυτό το πράγμα. Ε, είναι μια ανάγκη να ξελαφρώσουμε λίγο. Γι' αυτό, εντάξει, μην αρχίζουμε τώρα και να λέμε δεν εξομολογούμε καλά και πώς να εξομολογούμε αυτά τα κλαψουριστικά. Εντάξει, δεν εξομολογούμεστε καλά. Πολύ ωραία. Κάτι απλό να κάνουμε μόνο. Να κάνουμε και έναν ελεγχότητα αυτού μας. Πάμε, για ποιον λόγο πάμε, Θα πούμε ασφαλώ και τα προβλήματά μα. Και μέσα από εκεί ο Θεό μπορεί να φωτίσει και να φανούν όλα πράγματα. Και δεν πρέπει να απομακρυνθούμε γιατί δεν έχουμε μετάνει γιατί έχουμε δυο Και αυτά, α τα πούμε. Και από αυτά αρχή θα γίνει. Όλοι τέτοιοι είμαστε. Είπαμε, είμαστε τραγικοί άνθρωποι όλοι. Αλλά α κάνουμε κι άλλο σκέψη. Πρέπει, παιδί μου, να δώσουμε κάποιο δίκαιο στον άλλον. Να μπούμε λίγο στη θέση του άλλου. Να κάνουμε μια κριτική στον εαυτό μα. Εμεί είμαστε τόσο βιαστικοί. Έχουμε μια σύγκρουση. Έχουμε τον άντρα μα, τη γυναίκα μας, τον αδελφό μα. Μένουμε τόσο, δυναμ... τόσο με τέτοια αιμονή στη δική μα ιδέα και άποψη, που είναι απίστευτα φτωχό και μίζερο. Δεν κάνουμε ένα βήματάκι. Εννοούμε, ρε παιδάκι μου, γιατί φέρθηκε έτσι, μήπως δεν είναι καλά. Μήπω και εγώ δεν του μίλησα καλά. Μήπως ήταν άσχημη στιγμή. Τι του συμβαίνει, Για να δούμε. Να δώσουμε μια δικαιολογία, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Μήπως αν φερθώ διαφορετικά θα είναι διαφορετικά, τα πράγματα, διαφορετική εξέλιξη. Θα κάνω και λίγο προσευχή. Μήπως ξέρετε υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι τόσο τα λόγια ή τα επεισόδια, είναι τι εκπέμπει η καρδιά μας. Εμείς μπορεί να, δι... να είμαστε δικαιωμένοι προς τον εαυτό μας, σε συνείδησή μας, γιατί μου Μα, δεν έκανε κάτι πάντα μια χράει. Αυτό άστο, δεν έκανες. Η καρδιά σου τι λέει, τα συναισθήματά σου, αυτό που εκπέμπησε το σημαντικότερο. Από εκεί όλα γιατί αυτό βγάζει χρώμα και στα λόγια και σπράξεις μας. <laughs> αν η διάθεσή μας έχει διορθωθεί, αν η καρδιά μας έχει θερμανθεί, αν η διάθεσή μας έχει αλλοιωθεί, ό,τι και αν πούμε αλλιώς να το σπράξει ο Τις περισσότερες φορές τα λόγια μας έχουν μία εκπομπή. Βγάζουν μία ενέργεια, όχι αυτά που λένε οι άλλοι, ενέργειες θετικές και Αλλιώ το, το, το λέμε. Δηλαδή, Ανάλογα τι διάθεση έχουμε βγαίνει και στα λόγια μας, αυτό φαίνεται. Γι' αυτό εμείς μπορεί να λέμε δεν είπαμε τίποτα άσχημα και να αρχίζουμε να εξηγούμεθα και να λέμε, αλλά άλλο είναι το ερώτημα. Να ερωτήσω την καρδία μου, την καρδιά μου, ποια είναι η διάθεσή της. Εμείς μπορεί να είμαστε μαέστροι και να μην εκτεθήκαμε ποτέ. Κι άλλο να εξετέθει 100 φορές, αλλά έχει γνωτήρη διάθεση. Είναι η καρδιά μας τη διάθεση έχει. Αυτό μετράει. Και αυτό επίσης έχει και το αντίκρισμα της συμπροσευχή μας. Αν η προσευχή μας δεν καρπαφορεί, είναι γιατί η καρδιά μας δεν έχει θετικότητα. Δεν είναι ευαίσθητη η καρδιά, δεν είναι μαλακιά η καρδιά μας, είναι σκληρή η καρδιά μας. Γι' αυτό θέλω να χρειάζεται πάρα πολύ να το προσέξουμε. Και αυτό είναι πάλι μια κατάσταση ψεύδους. Ότι απατούμε τον εαυτό μας πρέπει η καρδιά μας να μαλακώσει. Όταν λοιπόν κάνεις παράπονο στον άλλον ρώτα τον εαυτό σου είσαι θετικά διακείμνος προς αυτό η καρδιά σου είναι θερμή γι' αυτό τι συμβαίνει και δεν λειτουργεί έτσι φτιάξε αυτή την κατάσταση φτιάξε τη διάθεσή σου πρώτα αν δεν φτιάξουμε τη διάθεσή μας πρώτα άδικα δικά μιλά λοιπόν πάλι σε εξομολογή φτιάξε τη διάθεσή σου πρώτα και προ τον εαυτό, σου, και προ τον Θεό, και προ τον άνθρωπό σου. Αλλιώσε την καρδιά σου. Μα πάτρεξε τι μου έκανε. Δεν δικαιολογεί αυτό το να μην αλλιώσει την καρδιά σου. Γιατί ο Θεό έχει ξεπεράσει αυτό το μέτρο. Αλλιώ μα μιλάει. Δεν μιλάει κοσμικά ο Θεό. Δεν μιλάει με κοσμική δικαιοσύνη. Αφού σου μίλησε ο άλλο έτσι, εσύ δεν δικαιούται να αλλάξει την καρδιά σου. Ο Θεό, δεν... ό,τι και αν σου έκανε ο άλλο, σου λέει φτιάξει την καρδιά σου. Όχι να λε ψέματα, όχι να αγνοήσει την πραγματικότητα. Αλλά φτιάξει την καρδιά σου. Και αυτό δεν είναι απλώς να ξεζουμίσει το μυαλά μου και να πω ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι είναι. Αλλά ζήτα χάρη από τον Θεό να λοιωθεί η καρδιά σου. Ο Κύριος δεν είπε συγχωρήστε αυτούς που σας φέρουν καλά. Να συγχωρείτε αυτούς εχθρού εχθρούς σας. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Που αυτό σημαίνει τι. Λέει ο Θεό Δεν σου λέει ότι ο εχθρός δεν είναι εχθρός σου. Είναι εχθρός σου. Δεν σου λέει αυτό, για σου έκανε κακό, σου έκανε κακό. Αλλά αγάπησε τον Μα μα ξεπερνάει αυτό. Ε, ευτυχώ που μα ξεπερνάει για να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ευτυχώ που μα ξεπερνάει, κάνουμε άσκηση. Αυτή, η πνευματική, αυτή είναι όλη η πνευματική δουλειά. Δηλαδή, φροντίζω να αλλοιώνω την καρδιά μου. Που σημαίνει μία σκληρή καρδιά, την μαλακώνω. Μία αδιάφορη καρδιά. Την κάνω να έχει θερμότητα για τον άνθρωπο Γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο η σκληροκαρδία Άλλο το πρόβλημα και χειρότερη είναι η αδιαφορία, η περιφρόνηση, κριάδα Λέμε δεν έχω κακία με κανένα Δεν είναι αρκέτο αυτό Καλοσύνη για κάποιον έχεις Η καρδιά μας είναι ζεστή, ευαίσθητη για κάθε πλάσμα Δεν είναι τέτοια, είναι όχι μόνο για την οικογένειά μας Οικογένειά μας είναι ο κανόνας για να μάθουμε όλου του άλλου να μας εθερμί. είμαστε θερμοί Δεν είναι απώλεια χρόνου πνευματικού Δεν είναι ζημιά αν καρδιά μου δεν είναι θερμή για κάποιον Δεν συγκινείται για κάποιον Αλλά αυτό δεν γίνεται με το μυαλό Γίνεται με την καρδιά Που σημαίνει τι αυτό Γίνεται με την προσευχή Όπω αν κάποιος ερωτευτεί όλος ο κόσμος είναι όμορφος και όλα είναι φωτεινά και χαροπά. Έτσι και ο άνθρωπος που ζει λίγο από τη γλυκία του Θεού ομορφαίνουν όλοι οι άνθρωποι γύρω του. αλλιώνονται Επομένως η αλλοίωση της διαθέσεώς μου δεν είναι να κάνει με τον έλεγχο των σκέψεών μου. Ή με κάποιες τεχνικές που έχουν να κάνουν με τα χέρια αλλά η αλλίωση τη διαθέσεως έχει να κάνει μέσα από την καρδιά μας πόσο η καρδιά μας μπορεί να συγκινηθεί από τον Θεό και αλλιώνονται τα μάτια μου αλλιώνονται τα αυτιά μου αλλιώνονται η καρδιά μου αν εγώ είμαι στερημένος από την χάρη του Θεού και μέσα στι πτώσει. Και μακριά από τον Θεό τους ανθρώπους τους βλέπω όπως ένα κομπιούτερ, ψυχρά, κρύα, αδιάφορα και δεν έχω ενοχή γι' αυτό γιατί δεν έκανα κακό στον άλλο. Αυτό είναι το χειρότερο κακό. Γιατί αν κάνεις πραγματικά κακό στον άλλο αυτό μπορεί να σε αλλοιώσει κάποια στιγμή. Θα δεις πόσο κακός είσαι και θα λε «Θεέ μου». Ενώ αν είσαι ψυχρό με του άλλου, δεν έκανα και τίποτα πάτερ μου. Εγώ δεν ασχολούμαι κανένα, κανέναν, δεν και αυτοί μαζί μου. Δεν υπάρχει πιο αντιεκκλησιαστικό και πιο βρωμερή κουβέντα από αυτή. Πάτε, έχουμε καλούς οι οικογενειάρχε, δεν ασχολούν κανέναν, και άλλα άλλοι ασχολούνται μαζί μου. Πώ, πω, πω αυτοί εσύ μου αναβούν τα λαμπάκια όταν ακούω τέτοιο. Διότι όλα είναι τακτοποιημένα. Ε, καλοί οικογενειάρχε, οικογένειά μα. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Μη μα ενοχλήσει όμω κανεί. Και άμα μα εμεί που δεν ενοχλήσαμε κανέναν, δυνατό να μα κατεβάζουμε την ομολογία, την κοσμική και πνευματική για να εξουθενώσει με τον άλλον άνθρωπο. Είναι καλύτερα να είμαστε στην πτώση μας για να μην κατεβάζουμε τους νόμους, παρά με αυτόν τον τρόπο. Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, αυτή η προκατάληψη που δέχεται στην ψυχή του είναι έργο του πονηρού. Για την υπόνοια, συνεχίζει λέει ο Βάσης, ο Γιατί άρχισε με το ψέμα, δηλαδή χωρίς να ξέρει, υποψιάστηκε αυτό που δεν ήξερε. Πώς μπορεί λοιπόν κακό δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Αν όμω θέλει να διορθωθεί εντελώ, Όταν του πει ο αδελφός μην το κάνεις αυτό. Γιατί το έκανε σε εκείνο να μην ταραχθεί. Αλλά να βάλει μετάνια και να τον ευχαριστήσει. Και τότε θα διορθωθεί. Να Η αντίδραση όταν μας πει κάποιος μια κουβέντα. Είναι δηλωτική της πνευματικής μας καταστάσεω. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ελέγχους ή κάποια αρνητική κουβέντα ή κάποιων λόγων, όχι θετικών από κάποιον, είναι δείγμα της πνευματικής μας καταστάσεως είναι διαγνωστικό μέτρο είναι αξονικός τομογράφος που δείχνει τι υπάρχει μέσα μας αν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, έχει αγάπη, έχει αυαισθησία έχει τη χάρη του, θα είναι ατάραχος μια φορά ήμουν τάραχο στη ζωή μου όταν χειροτονήθηκα. Θυμάμαι τότε και το λέω αυτό. Δεν είναι δώρο, δεν θέλει. Η χειροτονία δεν είναι κάτι κατόρθωμα. Όταν χειροτονήθηκα, το μόνο που είχα και να με βρίζαγε με ένα ξύλο θα ήμουν έτσι, σαν κατάσταση μαστουρωμένο, αφοσία. <laughs> δεν με ενδιαφέρεται τίποτα. Ε, μετά που λίγο ψυχράθηκε, ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι δείγμα τη πνευματική μα καταστάσεω λοιπόν ο τρόπο που αντιδρούμε στις συμπεριφορές στους λόγους των άλλων ανθρώπων. Και αυτό βγάζει να στενειά μας. Αν απλά... Αν απλά δούμε τα πράγματα και όσον μπορούμε να τα δούμε σχετικά θα γίνει αφορμή βελτίωσης. Μου έλεγε κάποιος όταν είχα πάει στο Ιουνόρος για κάποιον άνθρωπο για να εξομολογηθεί που είχε εμπειρία κτίστου φωτός και παραξενεύτηκε. Και του λέει εσύ τι κάνεις ρε παιδί μου. Εμείς τόσα χρόνια στο Ιονώρος άσκηση, λιώνουμε να άσχηση τι κάνεις. Τι κάνω τίποτα λέει. Με απατάει συνέχεια η γυναίκα μου και τη συγχωρώ. <χω> Δεν τη κρατάω κακία. Και προσεύχομαι για αυτή. Και μετά από αυτό μου δώσε ο Θεός αυτό το δώρο. Όταν λοιπόν μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε το μέτρο της λογικής μας. Και τη βλέπουμε παραπέρα. Ο Θεό ανοίγει άλλου ορίζοντες στην καρδιά μα. Αλλά εμεί αυτά τα δώρα του Θεού τα το ασκούμε, τα κλουτσούμε, τα θεωρούμε έξτρα. Εμεί θα πηγαίνουμε από ξυμίθου και παπά να πούμε πού, πού, πού, τι γυναίκα έχουμε. Και είμαι αδικήμενο, και τι να κάνω. Εμεί αυτά που μπορούν να γίνουν δώρα Θεού τα κλουτσούμε. Και θέλουμε να τα υπερασπιστούμε. Και τελικά λειτουργούμε με τον κοσμικό νόμο, όχι με τον ευαγγελικό νόμο. Δεν ξέρω αν έχουμε και καμιά σχέση με τον ευαγγελικό λόγο. Ο Αγγελικός Λόγος είναι έξω από αυτά τα πράγματα, είναι η ανατροπή αυτών των συστημάτων, αυτού του τρόπου σκέψεως. Γι' αυτό τον Λόγο δεν έχετε η χάρη στο Θεού στην καρδιά μας. Πολλές ευκαιρίες μας είναι ο Θεός. Εμείς όμως είμαστε παγιδευμένοι στις λογικές μας, στις δικαιοσύνες μας, στον καθοσπρεπισμό μας, στο σύστημά μας, το ατομικό ο καθένας. Κι αν δει ο Θεός ότι είναι τέτοια η πρόθεσή Του, δεν θα Τον αφήσει ποτέ να πλανηθεί αλλά θα, οπωσδήποτε θα Του στείλει τον κατάλληλο άνθρωπο για να Τον διορθώσει. <coughs> Το να πει όμως ότι επειδή θέλω να διορθωθώ πιστεύω στις υποψίες μου και κατά συνέπεια συνηθίζω να ακρουφακούω και να πειραργάζομαι Αυτό είναι μια σκέψη που την τη βάζει και την δημιουργεί ο διάβολος να τον καταστρέψει. Όταν κάποτε βρισκόμωνα στο κοινόβιο Είχα τον πειρασμό να προσπαθώ να συμπεράνω την εσωτερική κατάσταση κάποια από τις κινήσεις του. Να δω τη συμπεριφορά της εξωτερικής και να συμπεράνω ποια είναι η πνευματική του κατάσταση. Μου συνέβη λοιπόν ένα σχετικό γεγονός. Μια φορά καθώς στεκό μου, προσπερνάει μια γυναίκα που βάσταζε ένα σταμνή νερό. Και δεν κατάλαβα πως παρασύρθηκα και πρόσεχα τα μάτια της. Αμέσως τότε μου γεννήθηκε ο λογισμός ότι ήταν πόρνη. Μόλις λοιπόν μου είπε αυτό ο λογισμός, πολύ στενεχωρέθηκα. Και το ανέφερα στο γέροντα, τον Αβά Ιωάννη, με αυτόν τον τρόπο. Γέροντα, αν χωρίς να θέλω εδώ μια κίνηση κάποιου και συμπεράνω με τον λογισμό την κατάσταση που βρίσκεται, τι πρέπει να κάνω? Και μου απάντησε ο γέροντας, κατά αυτόν τον τρόπο. Τι λοιπόν δεν σημαίνει πολλές φορές να έχει κανείς κάποιο φυσικό λάτυο και με πολύ αγώνα το ξεπεράσει. Δεν μπορείς από αυτό να καταλάβεις την κατάστασή του. Ποτέ λοιπόν να μην πιστεύεις στις υποψίες σου, γιατί στραβό οδηγός και τα ίσια τα κάνει στραβά. Η δυσκολία δική μας, να δούμε τη ζωή μας απλά και τις σχέσεις μας, φτιάχνουμε λογισμούς. Που μάλιστα ούτε καν τους εξομολογούμεθα, γιατί λέμε θα στενοχωρήσουμε... Τον αδελφό μα, τον πνευματικό μα, ο Αλλά τι γίνεται, όλη η ζωή μα όμω αλλοιώνεται η διάθεσή μα με αυτού του λογισμού. Και γίνεται ζημιά μεγάλη. Όταν δεν υπάρχει καθαρή εξομολόγηση ή στον πνευματικό μα, ή στον αδελφό μα, οτιδήποτε άλλο. Και συνηθίζουμε εμεί ελε... να, να ελέγχουμε τα πράγματα γιατί εμεί ξέρουμε. Ξέρουμε εμείς. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι στραβό οδηγό. Και τα ίσια λέει, θα τα κάνει στραβά. Γιατί δεν μετράει εντό εισαγωγικών η αντικειμενική αλήθεια. Αλλά αυτό που μετράει είναι η διάθεση της καρδιάς μας. Και ο φωτισμός του Θεού. Και η αλήθεια και όχι το ψέμα. Οι υποψίες είναι ψεύτικες και βλάπτουν. Από τότε κι αν ακόμα μου έλεγε ο λογισμός για τον ήλιο ότι είναι ήλιος ή για το σκοτάδι. Τον σκοτάδι δεν το πίστευα. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα βαρύτερο από τις υποψίες... Είναι τόσο πολύ βλαβερές γιατί μένουν πολύ καιρό μέσα μας και αρχίζουν να μας πείθουν, να νομίζουμε ότι βλέπουμε καθαρά πράγματα που ούτε υπάρχουν ούτε έχουν γίνει. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα και σας αναφέρω ένα πράγμα αξιοθαύμαστο σχετικό με αυτό που έτυχε να παρακολουθήσω όταν ακόμα βρισκόμουν στο κοινόδιο. Εκεί είχαμε ένα αδελφό που τον ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό το πάθος. Και τόσο που ελπίστευε στι υποψίες του, ώστε για κάθε υποψία του να είναι βέβαιος ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει, όπως του υπαγορεύει ο λογισμός του και δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Και επειδή με την πάρα του χρόνου μεγάλωνε το κακό, οι δαίμονες τον παραπλάνεσαν σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπει μια φορά στον κήπο για να κατασκοπεύσει, γιατί πάντοτε κρυφοκοίταζε και κρυφάκουγε. Του φάνηκε λοιπόν ότι είδε κάποιον αδελφό να κλέβει σίκα και να τρώει. <coughs> ήταν δε και Παρασκευή και δεν είχε φτάσει ακόμα στην δεύτερη ώρα. Δεύτερη ώρα είναι με το βυζαντινό ωράριο και είναι η 7 εφ, ώρα το πρωί σημαίνει. Αφού δε έπισε τον εαυτό του ότι αληθινά αυτό που είδε ήταν πραγματικότητα, φεύγει κρυφά και βγαίνει έξω χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, περιμένοντας πάλι την ώρα της συνάξεως για να δει τι θα κάνει ο αδελφό, αυτό που δήθεν είχε κλέψει και είχε φάει τα σίκα κατά την ώρα τη θεία κοινωνία, πάει να κοινωνήσει. Καλά, φάγε σίκα να πάει να κοινωνήσει και τον παρακολουθούσε. Και καθώ τον είδε να ανήβει τα χέρια του και να προσέλθει για να προσέλθει να κοινωνήσει, τρέχει και λέει στον Γεροντά. Αυτό τον αδελφό που μπαίνει και να μεταλάβει μαζί με του άλλου, δώσε εντολή να μην τον κοινωνήσουν. Γιατί τον είδα από το πρωί να κλέβει σίκα και να τρώει. Στο μεταξύ, προχωρεί αδελφό εκείνο με πολύ κατάνοξη, συναγία προσφορά. Γιατί ήταν και από του ευλαβεί αδελφού. Μόλι λοιπόν τον ίδιο ο γέροντα, τον καλεί. Πριν ακόμα πλησιάσει τον ιερία που κινούνισε και τον παίρνει παράμερα και του λέει: Πε μου, αδελφέ, τι είναι αυτό που έκανε σήμερα, εκείνο παραξενεύτηκε και του λέει: Πού γέροντα, και του λέει γέροντα, στον κήπο που πήγες το πρωί, τι έκανε εκεί. Λέει πάλι με έκπληξη ο αδελφό: Γέροντα, ούτε τον κήπο είδα σήμερα, ούτε εδώ στο κοινόβιο βρισκόμουν το πρωί. Αλλά δε, μόλι έφτασα από εδώ γιατί αμέσω, μόλι τελείωσε η αγριπνία, με έστειλε ο οικονόμο αυτή τη μακρινή δουλειά. Ήταν δηλαδή εξωτερική αυτή δουλειά που ανέφερα, ανέφερε πολλά μίλια μακριά, και μόλι αυτή την ώρα τη συνάξεω είχε γυρίσει ο αδελφό. <coughs> Καλεί γέροντα τον οικονόμο και το ρωτάει: Πού τον έστειλε αυτόν τον αδελφό? Απαντά ο οικονόμο, το ίδιο ακριβώ που είχε πει και ο αδελφό, Σε αυτή την πόλη τον έστειλα. Και βάζει μετάνεια, λέγοντα: Συγχώρεσαι, με γέροντα γιατί ξεκουραζόσουν από την αγριπνία και γι' αυτό δεν τον ανέφεραν να πάρει την καθιερεμένη ευχή πριν φύγει. Μόλι λοιπόν πήρε αυτέ τι πληροφορίε ο Γέροντα, του έδωσε ευχή και του άφησε να πάνε να κοινωνήσουν. Και καλεί τον αδελφό που έχει τι υπόνοιε, τι υποψίε και τον επιτιμά και το απαγορεύει να κοινωνήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αφού κάλεσε όλου του αδελφού μετά από τη σύναξη, του ανέφερε με δάκρυα όσα συνέβησαν και επιτίμησε δημόσιο τον αδελφό για όλα, για να βρουν τρία καλά από αυτό: Να ντροπιαστεί και να παραδειγματιστεί ο διάβολο. Αυτός που σπέρνει τις υποψίες, να συγχωρεθεί η αμαρτία του αδελφού με την ατίμωση εκείνη και να βοηθηθεί στο εξής από τον Θεό και για να κάνει τους αδελφούς προσεκτικότερους για να μην παραδέχονται ποτέ τις υποψίες τους. Έλεγε λοιπόν συμβουλεύοντας και μας και των αδελφών πάνω σε αυτό το θέμα ότι δεν είναι τίποτα πιο βλαβερό από τις υποψίες και το αποδείκνει με αυτό το γεγονός. Θέλετε κάτι να πείτε? Πώς ό,τι δεν είναι μείνατε μα, μας, αλλά εκ του Θεού. Εν περιπτώσει, γιατί η Εκκλησία μας παρακοινεί σε καλά έργα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα λυθήσουμε τον Θεό μέσα μας. Μας καλεί η Εκκλησία σε καλά έργα, τα οποία γίνονται με τη χάρη του Θεού. Είναι Χριστό τα καλά έργα, όχι μόνοι μαζί με τον Χριστό. Καλά έργα είναι Χριστό. Μαζί με τον Χριστό. Όχι ξέχωρα και μόνοι κάτι... μα. Και κάτι άλλο. Είπαμε για ενέργειε, αυτά που λέω, λέγονται πολύ, πολύ απόρριτα μαζικά μέσα. Ακούω για θετικέ ενέργειε, για δημιουργικέ ενέργειε και για άβρα και για τέτοια δηλαδή, πράγματα. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει αλήθεια ή όχι σε αυτέ τι κοβέντε. Το θέμα είναι ότι αυτή η οχι σε αυτε τι κοβεντε το θεμα ειναι οτι αυτη αληθεια δεν υπάρχει με αλήθεια τη ύλη. Εμά μα ειδερ... την ψάχνουμε λιγάκι όσο μπορούμε με κάτι πέρα από την ύλη. Λίγε Θερνάση. Ε, Πάντως, ο όχι ε, από όλους σαν αιρετών, αλλά μετάλληλα. Γιατί, εγώ που έκανα και όλη μέρα, γραπώ στο παράδεισο. Συντεχώς, πρώτα τα μου και με τα λόγια αυτό, και παραδειγνώ, θα έχουμε αυτό. Ή σε άλλα πράγματα. Γιατί, εντάξει, του λόγου σήμερα, γιατί αυτό, από τα με τα λόγια μα, που σήμερα όλοι ξέρουμε, όλοι μιλάμε, όλοι έχουμε γνώμη, Κυρίως είναι όχι νοητική κατάσταση που μπορεί να αναγκάσει, αλλά είναι η κατάσταση μέσα από Πρέπει να έχεις για να μπορείς να κάνεις κάποια απόσταση, πιο πολύ σε πας. Το κάνεις αυτό σήμερα. Το κάνεις σου που κάνεις, γιατί αν οι μοναχοί σου πούνε, που έχουν δυνατότητα την πλημματική, να μιλήσουν για τους καλύτερους, όπως μόνο εμείς που δεν και το υπόβαθρο αυτό που να μιλήσουμε και να βάλουμε τους γιατί μετά είναι, κυρίω δεν μετά είναι. πρέπει να έχουμε μέσα μα. Ωραία. Πρέπει να διακρίνουμε και να είμαστε προσεκτικοί. Και αν πώ μπορούμε να γνωρίσουμε τα όρια μεταξύ τη καχυποψία και τη διάκριση. Διάκριση τι εννοείται. να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στου άλλου ανθρώπου. Ναι. Διάκριση καταρχής σημαίνει να διακρίνουμε τα συναισθήματα τα δικά μας. Να διακρίνουμε τις δικές μας προθέσεις και διαθέσεις. Άρα είναι θετικές και είναι διαθέσει με προσευχή, τότε Θεός θα μας δείξει πώς να κινηθούμε. Διάκριση δεν σημαίνει να διακρίνω το κακό που έχει άλλος άνθρωπος, αλλά να διακρίνω το καλό που έχω να του δώσω να διακρίνουν τον τρόπο που θα του δώσω. Γιατί αν θεωρώ διάκριση να προσπαθώ να διακρίνω τα αρνητικά του άλλου ανθρώπου θα πέσω σε καχυποψία. Για να έτσι με εμπιστοσύνη στον Θεό, με καλό λογισμό, θα μου δείξει ο Θεός δρόμο όταν πρέπει κάτι φανερά. Θα επιμείνει κάτι και χωρίς να ταλαιπωρεί το νου μου να ταλαιπωρεί τους λογισμού μου θα είναι τόσο απλό που θα, το, θα, θα, θα, θα τη διαχειριστούμε πολύ όμορφα και απλά. Νομίζω πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε μην αφήνουμε τον, το νου μας να σκέφτεται συνεχώ. Μην αφήνουμε το νου μας να δέχεται σκέψης αρνητικές για άλλον άνθρωπο. Αυτό που βλέπουμε αυτό να δεχόμαστε και με αυτό να ασχολούμεθα. Αυτό που μου λέει άνθρωπος αυτό να δέχομαι με αυτό να ασχολούμαι. Αν αποφασίζει να πει κάτι άλλο τότε συζητούμε. Αλλά οφείλω να δεχτώ αυτό που λέει. Μην βάζω δεύτερη και τρίτη σκέψη. Αλλά αυτό που κυριαρχεί, α πούμε, κάποιε φορέ σαφώ θα δούμε και κάτι που είναι στραβό και θα το δούμε, αλλά δεν γεννάται το αυτό με κόπο μυαλού. Δηλαδή, τα το μυαλό, μυαλό μα, ούτε από συνήθεια να το σκεφτόμαστε έτσι διαρκώ. Και αυτό είναι, είναι ελάχιστε περιπτώσει. Τι περισσότερε φορέ φτιάχνουμε σενάρια δίκω. Όσο μπορούμε λοιπόν να έχουμε διάκριση στην καρδιά μας, διάκριση στις προθέσεις μας, να μην καλλιεργούμε διαρκώς λογισμούς, χωρίς να κουράζεται ο νους μας δηλαδή, και απλά σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δώσει ο Θεός να δούμε ότι κάτι στραβό υπάρχει όντω. Και τα, θα, αναλόγως θα το χειριστούμε. Αλλά αυτά, όταν υπάρχει καλός λογισμός, θα δείχνει ο Θεός. Χωρίς κόπο. Δηλαδή, αν πω Θεέ μου, εγώ, χαζό, Θεέ μου, επειδή εγώ δεν είμαι έξυπνο, επειδή θέλω, εγώ κουράζομαι να σκέφτομαι, και επειδή το χούι, άμα κάνω αρχή σκέψει, χάσω συνεχώ τον ύπνο μου και το μυαλό μου θα, θα τα παίξει, γι' σε παρακαλώ. Εγώ θέλω να, να με βοηθήσει να έχω καλό λόγισμό για τον όλο και αν είναι κάτι, δείξε μου το. Θα σου το δείξει. Και τα πράγματα θα είναι πολύ απλά, τα χειριστεί. Γιατί δεν τα λευρώνει το μυαλό μα. Πε, εγώ είμαι από δεν ξέρω. <σχελίδι> δεν ξέρω, εσύ ξέρει. Εγώ θέλω να έχω στην καρδιά μου και να μου δώσει τη δυνατότητα να αγαπώ τον αδελφό μου. Αν είναι κάτι στραβό, δώσ' το. Δείξε μου, ούτε για το καλό μα, αν είναι. Αν είναι για το καλό μα, δώσ' το. Αυτό είναι απλό τρόπο. Παρ' να κάθομαι, να σκέφτομαι, να συλλογίζουμε. Και λέω, εγώ το, εγώ το έχω και ολα στο λογισμό. Άμα κάνω αρχή, Παναγία μου. Θα φτιάξω διάφορα πράγματα. Γι' αυτό, σε παρακαλώ, εσύ ξέρει καλύτερα. Κάντε απλά τα πράγματα. Να πάμε μόνο. Αν θέλει την άλλη τρίτη συζητούμε ξανά για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε την αγρυπνή. Ε, Δευτέρα επειδή ήδη ξεκίνησε η αγριπνία οι ψάλλτες τους είπα να ξεκινήσει για να μην καθυστερήσουμε αργά το βράδυ εδώ μου ένα, κάποια παιδιά μου σημείο σημείωμα ότι κάθε Σάββατο 7 η ώρα 9 στο υπόγειο του Πνευματικού κέντρου θα υπάρχει διδασκαλία παραδοσιακών χωρών ο Λευτέρης είναι εδώ δεν <συ> είναι <PG> εδώ θέλει αίμα ο Γιάννης ο Παβλιοάννης θέλει αίμα για την εχείρηση η ευχόν των Αγίων Πατέρων, ημώνυκης, του Χριστέ, ο Θεός, ημώνυκης, ελέησουν και σώσουν ημάς.